Γεια ρε αποστολή, ελληνοφρέντια πάντα, άκου, άκου αυτό. Ποιο, ποιο. Μέχρι και εκεί στην Eurovision πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά δεν περάζουμε στου τελικού. Καλά. <laughs> αυτό είναι από τα καλά τη αριστερά. Τώρα συγγνώμη. Και, αλλά, δηλαδή, αν έχουμε να πούμε ένα καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> είναι αυτό όμω. Συγγνώμη. Δηλαδή στην ε, γυφτιά <laughs> και Λέτε, στην αισθητική που ρά... πονάνε τα μάτια <laughs> μα και τα αυτιά μα, ζει το Τσίπρα. έτσι. Ζει το Τσίπρα που μείναμε εκτό. Μην ξεχνάτε γιατί ο Φίλι, γιατί για του πόντιου. Γιατί ήταν ποντιακού το τραγούδι. Μήπω έπτεξε αυτό. Μήπω έρπαμε να στείλουμε το Φίλι με κάποιο ραπ. Φίλι με ραπ θα πουλέγε περισσότερο. Με σάραπ καλύτερα. Με σάραπ γιατί. Αυτά είναι καλύτερο. Γεια! Yeah. Yeah. Δύσκο... Το σχέδιο που έχω και τα προβλήματα όλα. Πε παιδί μου το σχέδιο, με κρατά σε αγωνία. Περιμένουμε τόσο καιρό, 6 χρόνια μνημόνιο. Έχει σχέδιο και δεν το λες πέστο. Θα πα στη ζωή, γιατί πήγα σε αυτούς και βάλα τον καραντίκα. Εμένα δεν με βάλανε. Λοιπόν, βρίσκονται εσύ βάζουν νέα δημοκρατία, ποτάμι και ένα του κατρούκαλου και κάνουν κυβέρνηση και το λεβέντι. Αυτή εκεί, Ζήνω και τα χαρτιά. Μπάχαλο, το σχέδιο όπω Λύσεις τα λόγια σου. Ψηλά στο σύννεφο <laughs> γιατί έχει πάει σύννεφο. Δεν είναι απλά. Έχει ήδη πάει σύννεφο. Έλα μόνο Έλα καλέ. Βοήθησέ με ρε φιλέ. Για πες. Βέβαια τα είπε και ο Καλαμούξης πριν από λίγο. Τα βάλατε στην εκπομπή. Δηλαδή αυτό που θα πω τώρα εκφράζει το Έλληνα. Όταν ακούω τα μου... Αυτά που μας έχουν ρίξει εδώ Να μας βλέπουμε το πρώτο εξάμηνο του 11 Το δεύτερο εξάμηνο του 12 Και ούτε ο μην το παρός Γίνει κορδόνι Μέχρι πρόσφατα 1η Μαΐου Πάσχα Θα γίνει και η Ανάσταση της οικονομίας Η οποία πήγε στις 24 Και κάθεμε και τους ανέχουμε Και τους ακούω σε όλα αυτά Είμαι μα***ς ή πολύ μα***ς Εγώ μα***α δεν θα σε έλεγα Μπράβο Καταδικασμένο μα*** Ότι και να πει είσαι μέσα γιατί αυτό που συμβάνει αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή αν ποταμό Κάθονται μα... να πούμε μέσα και λέγα, και λένε τη μα... και τους. τα στην Κάθομαι να δω και τη το βράδυ. Τώρα απ έξω, απ έξω, εμά ότι εκτονώνουμε μα, το λαό και λα... μετά <laughs> δεν έχει όρεξη ας πούμε, να πάει <laughs> να, να επαναστατήσει. Άρα θα κάνει εκπομπή κάτι, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ. Αποστολή. Έλα μόλι χαμένα. Να με προσέχετε, ρε. Είμαι συλλεκτικό κομμάτι γαμπτό κερατό σα. Μαλισσμένε <σίλει> τέτοιε δεν υπάρχουν, όντω. Έξω στον <σίλει> δρόμο θα βρει εύκολα σαν και σένα. <σίλει> Μόνο εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι λίγε. <σίλει> Κάτι ξεχασμένε. <σίλει> Γιατί μπορείτε να πανηγυρίζει επαρκώ. <σίλει> Γιατί δεν πανηγυρίζει τώρα που βγαίνουμε στο ξέφοτο. Πανηγυρίζει, ρε. Δεν είμαι κατέμοναν και εσά. Πανηγύρισε, παιδί μου γίνανε θετικά πράγματα, θετικέ ειδήσει όλα. Οσωνόμαστε όσον ούπο. <σίλει> και είσαι δύσκολο για το τζίπρα. <σίλει> Έλα αγαπητοί. έχω μπερδευτεί. Έχουμε ή δεν έχουμε μνημόνιο. Τι γίνεται. Last year, last year. We used to have μνημόνιο, not anymore. Έχω περδευτεί. Δεν ξέρω. Είναι... Αφού στο ξεκαθαρίζω εγώ τι είσαι μπερδευτεί. Yeah. Κάποτε είχαμε μνημόνιο. Μια ανάμνηση τώρα έχουμε. Είδα, έχω μπερδευτεί ρε φίλε στο ξεκαθαρίζω παιδί μου. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Μετά πολύ καιρό σε φορώ. Μηρτό λεμονι μόνο. Τον φόρεσε τον κόφτι. Δεν τον έβγαλε, είναι το φόρεσα. Φόρεσαι. Από μαλλονται αυτή. Μα τον φορέ φίλε κανονικά έτσι. Εσεί, τώρα ένα χρόνο έχει περάσει που δεν έχετε συμμετοθεί ακόμα να, να βάζετε από μόνοι σα κόφτε. Α έτσι πάει. Αλλά τώρα ένα χρόνο αριστερά. Ε. Δεν πέρασε να το του σου να βάλει ένα παρεό ένα κόφτηκα, τη βάλ το επαιδί μου να νιώσει τώρα; σκία τώρα. Κατάτοιά θα έρχεται καλοκαιράκι τώρα από το κολογικό, θα πει οπότε. Κατάκι. Κώτσε τον ποπό και μιλπαπούτσι από κάτω από τα τσοκάλα στα χαμένα. Μη σου πω δίχαλα σε γεονάρα να σφαλιάρίζει Εσπαντρίγια όμως, μηδό παντρίγια. Σε ε, καταδικάζω προέρχονται Να σου Το Αλέξη τσολιά υπάρχει Σε βίντεο υπάρχει στην εκπομπή Σε θέλω να έχει εκ έκδοση τσολιά Για να φαίνεται αυτό το πουτάνιάρικο Ξέρεις το χαμογελάκι το Δεν το έχω τώρα σε τσολιά, το έχω σε μπαλούρδο μόνο Άγνω και καλός, και Αλέξη Εσύ Keria kiery, kiery, kiery, nie sukiene. Ale to, to, to, loja sukiene, to, ako, to, to, to, to, to, Λοιπόν, άσφωαν ότι θα το βγάλει σε τσουλιά και δήλωσε από τώρα συμμετοχή για του χρόνου, αλλά θα βάλει στην κυπρέα μπροστά, δεν θα βάλει τα μύτρα στον βλέπω με τα μοντά σου. Γιατί η πρόβαση με τα μύτρα μου. Είχε αν μιλήσει κυπρέ. εγώ κυπριακό, θα ανάψει ολόκληρο. Να σου πω, η κυπραία έχει καλύτερα μου τραποιά. Αλλά εντάξει. Επειδή βάφονται για να βάλω κι εγώ. Καλώς λίγο να με θα με διασταύρωση Τατιάνα Στεφανίδου και ζήνα κουτσελίν. <laughs> και αν περάσουν τα χρόνια θα είμαι σαν το ξεβρασμένο φλοινιότη. Δηλαδή αυτά τα δύο ανεβούνε και σκάσουν με μετά από λίγα χρόνια, φλορινό του Θα δηλώσει συμμετοχή για το Τώρα. Δεν έχω κονέ στην ΕΡΤ Δεν έχω τα κονέ μου στην ΕΡΤ Πώς θα καταφέρουν αυτή τη σερ που είναι με κάθε κυβέρνηση Σε κάθε Eurovision δεν μπορώ να το καταλάβω Κάποιο κονέ θα έχουν Θα πιάσω κι εγώ φιλής εκεί με την Κοζάκου Με αυτούς εκεί πέρα δεν ξέρω Να πάω κι εγώ στην Eurovision του χρόνου δεν κατάλαβα γιατί μόνο αυτή κάθε χρονιά Κι εγώ ξέρω τον Τζακνί συγγνώμη Ελ' Αποστολή Άγγελο Λιγκαλάζη. Τι κάνει. Γεια σου Μία Είμαστε δραστήριοι τελευταία. 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ το Σαβάτο, 7 η ώρα στην Κλαθμόνος. Θα κάνουμε πορεία και μετά θα ακολουθήσει παρτάκι κτλ. Συγγνώμη, τώρα αποφασίσατε να το πείτε το Φεστιβάλ Αντιαπαγορευτικό. Ναι. Δηλαδή α, ψάχνατε α, μια λέξη το. που να κολλάει το αντί και τη βρήκατε. Όχι. Και πιστεύετε ταιριάζει Αντιαπαγορευτικό. <Λε> Μα Αντιαπαγορευτικό. έλα τα μυαλά σου. <Λε> Με το αντί, <Λε> επειδή είχε αντί μπροστά. <Λε> το περιοδικό το αντί τι θα λέγε, δηλαδή. Που 12 χρόνια αντί λέμε Το ξέρω αυτό λέω Αλλά να το βάζει κάπου να ταιριάζει Όχι να το κολλήσει δεν και καλά Απαγορευτικό αντί απαγορευτικό Άμα το κάνουμε απαγορευτικό φεστιβάλ Μα δεν είπα απαγορευτικό φεστιβάλ το... Μια άλλη λέξη να κολλήσει <χει> το αντί να κολλάει καλύτερα Αντίπινα ξέρω εγώ Αντίνοος βρείτε κάτι Αλκίνοος επίσης ε, Σωστό αλλά έχει αλκή όχι αντί Έχει το γρήγορο Έλα να σε καλά Λοιπόν, τσάου, Απού απού απ, έχω πρόβλημα. Λέω το βοήθει, 12 με σκέψη στο κεφάλι μου. και δεν ήξερα τι να τι κάνει. Να πάρει, σε να χάπει να σου περάσουν. <Κι> είναι αυτό τώρα για να έχουμε σκέψει, είναι περίοδο για να έχουμε σκέψη στο κεφάλι. <Κι> Η περίοδο είναι να μην έχει σκέψει στο κεφάλι. Να μην προλαβαίνει να σκεφτεί. Να σε απασχολεί το τι έχει να πληρώσει, το τι έχουν να σου πάρουν, το τι <Κι> δεν έχει να φάει, να σε απασχολούν αυτά. Αυτό είναι για να μην έχει σκέψει στο κεφάλι. Τόση δουλειά έχουν κάνει κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια για να μην έχει σκέψει το κεφάλι. Και σίγουρα μα... να ξεπλάσει <Κι> με σκέψη στο κεφάλι άρχιστα από Παρασκευή. Πέμπτη, Τετάρτη. Λέω, με ρε. Δηλαδή για Παρασκευή, σου λέω. Λέγει. Το μιλιόκα να λέει πώ το λένε. Να δει που θα, κάποτε θα μα πούνε και μαλακέ. Ρε, με την τώρα που κουνάει το δάχτυλο στο συνταξιούχο και του λέει εσεί που ψηφίζατε και τέτοια. Όταν λοιπόν ο ελληνικό λαό προτίμησε από τον Κώστα τον Καραμαλί που του είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξει. Και προτίμησε, το να το προτίμησε να ακούσει τον Γιώργο Παπαντρέο. Μετά από 4 Προτίμησε να ακούσει τον Γιώργο Παπαντρέο του λεφτά υπάρχουν. Όταν μετά είπε. Η προηγούμενη κυβέρνηση ότι οι παιδιά δεν υπάρχουν λεπτά. Ο κύριος Κουρλέτης εδώ πέρα σε αυτή την περίφημη συνάντηση που είχαμε στο μέγα. Προσπαθούσε να με πείσει ότι τα 10 δισεκατομμύρια του προγράμματος της Σεσσαλονίκη υπάρχουν. Εγώ μεν δεν τον πίστεψα. Εσεί όμω το πιστέψατε. Και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Να δεις που καπότε, θα μας και, και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Να δεις Casus <sum> <sum> <sum> <sum> <sum> <sum> δεν έχετε βάλει ρε τον ε, Λεβέτη να σας βρίζει μέσα από το έσχος-έσχος την ιστορική εκπομπή για το κλείσιμο του Καναλιού 67 να πάρετε την ελληλοφένεια που είπε στη Βουλή και να το κολλήσετε στην οικογένεια Κωνσταντίνικου Μητσόντα, πώ το επατομοντάζω Να πας στο το διάλο, το... όλοι τα καθιζήμενα και τα λοιπά Σωστό, θα το βάλω σε φιερώσεις, έγινε Υπήρχε, υπάρχει μια εκπομπή στο... Real FM. Η οποία λέγεται Ελληνοφρένια. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότε. Ελληνοφρένια. Εσχρή κηδιό! Εσχρή κηδιό! Κυρίε και κύριοι, αληθεία! Αληθεία! Αρκουδέηδε! Ολημούργα! Μούργα στην Ελληνοφρένια. Η μουργα! Τα καθισήματα! Έσχο! Έσχο! Έσχριν Να πάνε στο διάλογο όλοι! Και μια για την Παρασκευή. Το Σάβα. Για την Βαρβάρα. Αυτός Γεια σα, μπορώ <στά> να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιο είστε παρακαλώ, Αντώνη. Ποιο ο Αντώνη, <στά> Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθε προχθές και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Όχι σήμερα θέλω να πω χρόνια πολλά. Σου πει... κάνει μουτράκια, σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θέλω να το Σάββα. Όχι, αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζουν ότι... Μισό λεπτό. Πάμε, βάλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και η Αντώνη... Παρακαλώ, αδε... όχι, μη τη φωνή. Μισό λεπτό. Μαρμαρά, μιλ... ο, ο, ο Αντώνη είναι, που δεν σε πήρε χθες. Τι... Να... Στο διάλο Ναι, δε, ακούτε τι λέει Όχι, δεν την ακούσα Πιο κοντά να Να την ακούσω Βαρβάρα, έλα λίγο πιο Τίπες Στο διάλο να... Δεν ακούω Κύριε δεν Αντώνη Δεν να... δε, δε δε μπορώ να μεταφέρω αυτή. Δεν μπορώ να μεταφέρω Συγγνώμη Το τύμπ είναι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά Να, να, να, ακούσατε Να γνωρίσω τι είναι αυτή Βαρβάρα, ο Αντώνης Είναι που σε ξέχασε Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Τζίπρα να λέει: Κτυπάμε τη φοροδιαφυγή, κτυπάμε τη διαπλοκή, κτυπάμε τη διαφορά, διάφορα τέτοια. Και την Άντζελα φυσικά να το απαντάει με τη γνωστή ατάκα. Κτύπα, κτύπα σαν άντρα. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τι αγνοήσουμε. Αλλά θα του δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμεί. θα βαράμε τον ταούλη και αυτέ θα χορεύουν. Χτύπα, χτύπα σαν άντρα. τη μέρη που είναι ερωτευμένη μαζί σου. Όπα, Μερούλα ε, και εγώ να αφιερώσω. Τι αφιερώνεις? Να τι αφιερώσω και εσύ λαεμβασανισμένε μη ξεχνά τον οροπό. Καμιά ητεμένη θα είναι, κατάλαβα. Τι χαρά αυτό ο σε μένα, Μια καλή δεν έχει τύχη, έλα γεια. Σου <Συσχελίου> Έχω πρόβλημα Λέω να μου βοητήσει Σήμερα το πρωί ξύμνησα με σκέψεις στο κεφάλι μου Θα το βάλει δε, μα... για παρασκευή αφιέρωση Ποιο Αυτό που είναι το άλλο μα... για παρασκευή Ο Ο Σάκης Ε ναι Α αυτές οι σκέψεις που δεν κοιμήθηκε Ε ναι μα Που δεν κοιμήθηκε και είχε σκέψει και δεν έχει τι να τις κάνει. Εκείνο το βράδυ μετά την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα, δεν, δεν κοιμήθηκα καλά και ξύπνησα πάρα πολύ νωρί το πρωί. Ξύπνησα με πάρα πολλέ σκέψει που με πλημμύριζαν στο μυαλό μου και δεν ήξερα ακριβώς πώς να, ε, τι, τι να τι κάνω. Η τερασμή... Λοιπόν, τώρα για την παραγγελία. Έχει πολύ καιρό να βάζεις την ανοιατρική. Αυτό είναι πολύ παλιό. Τι είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και σου ζητούσε να μάθει για, το, για την ανοιατρική. Τι σύλλογες για κάποιου νάνους που μέσα στο σώμα. Τα ιδέα. Είχατε βγάλει μια εκπομπή προχτέ για νανοιατρική. Ξέρετε για νο, νανοιατρική. Νανοιατρική, ναι. Εγώ κυρίω είμαι... δεν θέλω να σου πω το όνομά μου. Καλά δεν ρώτησα. Ε, μπορείτε να μου δώσει το γιατρό, να με συνδέσετε με γιατρό. Ναι. Είμαι, είμαι... Μισό λεπτό όμω, να σα δώσω ένα κινητό να πάρετε γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο το ακουστικό όπω καταλαβαίνετε οι γιατροί είναι όλοι νάνοι τη νανοιατρική. Να σα δώσω σε όση... ένα, ένα κινητό να πάρετε που είναι μικρό τα καταφέρνει. Αφού να φανταστείτε ότι το σηκώνουνε 5 για να φτάσει το αυτί του ενό. Τι, τι είναι αυτή η νανοιατρική, γνωρίζετε. Είναι κάποιοι γιατροί νάνιοι που πάει ο μεγάλος ο γιατρός, ο αρχαίατρος, ο χειρούργος σου κάνει σε ένα μια τομή, μπαίνουν μέσα καμιά δεκαριά νάνιοι στο σώμα ε, κύριε, τι αυτά μου λέτε? Πάνω από εδώ, πάνω από εκεί διορθώνουνε, σφίγγουνε, λασκάρουνε Και κάνουν την εγχείρηση χωρίς να καταλάβεις χρυσό Μπαίνουν τα ανθρωπάκια τα μικρά μέσα σου Γι' αυτό κοστίζει τόσο ακριβά, γιατί είναι πολύ αυτή. Μπορείς να μπουν και χίλιοι νάνιοι τη φορά μέσα Στο δοκιά να μιλάτε κύριε, εγώ παραβλάτης στον υπόδρομο, έχω πάρει δύο φορτα χρήματα Λοιπόν, άκου τώρα όμως και τη αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή λόγω τη Eurovision, που το Σάββατο είναι ο τελικός, που δεν θα είμαστε. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα παλιό τραγούδι που είχε πάει η Ελλάδα, κλόν είμαι ο κλόν, και να βάλεις τον Τζίπρα, να λέει για το προσφυγικό, να λέει για τα 751, να λέει για τα 10.000 αφορολόγητο και όλα αυτά, και να παίζει ταυτόχρονα και το τραγούδι αυτό. <Τραγουδάω> λοιπόν, παρα, παρα... <Τι> το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μια κυβέρνηση αριστερά ενό νέου συνασπισμού εξουσία είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία τη Δανειακή Σύμβαση. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου χριστογένων Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. <Καλουμπες> Για να δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά μα λέει αλήθεια, αδερφέ. Απαταιώνε είμαστε! Εγώ σα τα λέγω ότι λέει αλήθεια. Τα λε, τα λε, αλλά δεν τα ακούγαμε εμεί. Λοιπόν, ξέρουμε μόνο να βρίζουμε. Άκου, θέλω την Παρασκευή, αν μπορεί, να βάλει το τζακαλώτο που λέει το πλούτο αυτή τη χώρα είναι οι εργαζόμενοι. το συγγνώμη, τσεκελότο, αν τα λέμε σωστά. Εντάξει, όπω νομίζει. Και καπάκι να βάλει το τζίπρα να λέει θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Ε, και για καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι μα αλλά. και μα τα λένε ακόμα, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνουμε. Εμεί νομίζουμε ότι κάποιο άλλο θα φορολογηθεί. Το ένα όρομα είναι ότι οι εργαζεί... Ειδόμενοι και εργαζόμενοι είναι το πλούτο. Έλα πλούτο! Το πλούτο αυτή τη χώρα. Απατεώνε είμαστε! Τα φορολογικά να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο Στίρ να φορολογήσει. Ο Στίρ θα πλούτο. <Το> πλούτο. <Το> πλούτο. Το πλούτο! Ο Στίρ θα φορολογήσει τον πλούτο. Έλα πλούτο! Και μια σοβαρή παραγγελία. Θέλω αν μπορείτε, το κάποτε θα έρθουν να από την παράσταση του Μίκη Θοδωράκι.